Καλούμε πέρα αναρχόντα, κι, αρχί, κι αρχίζει ο διωγμό σα. Πάνω στη θεία γέννηση, θα μπουν, θα μπουν στα φόβος πλανάτες σήμερον εις τον βουβόν την πόλη η πονηρία γαγάλοντα πένθει, πένθει η φύση σώ κάλινες πέρα μν θωπέ Πέραν άνθρωπε, φυτρά του πόνου. Τη αλήθεια πρεσβεύτη και ενό λόγου νόσων όγκου. Παροπλισμένη δύναμη τη μνημοσύνη. Τροβαδούρε τη αγάπη και αραστή τη οδύνη. Η γένα που περιμένει να σε φτερώσει. Θα σε στηριώσει, απλερε. Θα σε, σε τακτώσει. Άλλο ένα δώρο από το νεκρομάτι σου. Στα ψηλά, δεν θα βρει ποτέ τα γνάτι σου. σε κάθε κατηγορία μα. Σε κάθε βέβαιο και πικρό καημό τη φτώχεια μα. Χαμοπετούσε στο αδικό. Κατήγορο, αδιάκοπο. Αναβαθμίστηκε ο, ο, ο ανέπαφο είσαι άνθρωπο. Αυτό έκλειστο, μίστης και τούτο άξιον εστίη των πειμένων πίστη. της νιώθεις μας η μάγη της λογικής γίναν τα γη λαμπρό κάπου αλλού τους οδηγεί Καλήνες πέραν άνθρωπε αν είναι ορισμό σου φόβου τη μαύρη γέννηση να πω στα αρκωτικό σου Καλήνες πέραν άνθρωπε αρχίζω διωγμό σου απόψε που δικάζεται ως το σου πριν και σε ο φόβο μέσα στο μυαλό σου Φυλακή έγινε τα αρχοντικό σου Οι μακελάριδες πουλάνε λάνε το θάνατο παντλού Πιο δυνατό είναι το ψέμα απ' την του κεραυνού Της λογικής συγκόχη λάβω σε βαριά το νου Τις νότισσου οι Πόσο ανούσια, ποια η διαδρομή σου Στη νέα σου κανόνικότητα αντεβηθεί σου Αφήσου στη λογική του παραλογισμού σου Ο η έρηκε και βασίλευε το ατού σου Στην αντζέντα περιλαμβάνονται οδηγίες Γι' αυτό αγνοφέγγουνε στα μάτια σου οι μεσίες Θα σε παιδέψω, όσα αρνηθικές θα τα γυρέψω Όσα ημερεύουν μέσα σου θα τα γριέψω Καλλινες φέραν, άνθρωπε. Ποιος είναι ο προορισμό σου. Είναι ο μισθό σου. Ο βασιλεύσει τον οργασμό σου. Τι έχει μπρος σου και έχει το μίσο πλόη σου. Αν φεγγάρι, ορθανό που είναι το φω σου. Δυστυχώ είμαι αδερφό σου. Μόνο πε βλέπω τα στέρη. Κι αν χρειαστεί, θα ξαναβγάλω το μαχαίρι. Πρότειμο να με μάγο που ψάχνει αλόγων. Φάτνει. Πάνα να με κολακεύουν ντροπή. Σιδράγου μάνη. Παλίνες πέραν, άνθρωπε. Αρχίζει ο διωγμό σου. Απόψε που δικάζεται ως το στοχασμό σου. Βλύκε, απάντησε ο φόβο μέσα στο μυαλό σου. Φυλάκι, έγινε ταρχό δικό σου. Οι μακελάριδε πουλάνε το θάνατο παντού. Πιο δυνατό είναι το ψέμα. Αν την κραυχή του κερανού, Τη λογική συγκόχη, λάδοσε βαριά το νου. Τη νιώτη σου ημά και τα Φόβο πλάνατε σήμερα. τότε πενδύει η φύση σόλη.